Κρίτιος για την φύση των πραγμάτων. dererum natura Μετάφραση Θεόδωρος Αντωνιάδης Ρούλα Χαμέτη Ευχάριστη αίσθηση να βλέπεις από τη στεριά τις σκληρέ δοκιμασίες του άλλου μες στην απέραντη φουρτουνιασμένη θάλασσα την ώρα που λυσομανούν οι άνεμοι. Όχι βέβαια γιατί ειδονίζεσαι με τα ξεναβάσανα, μα γιατί είναι ευχάριστο να βλέπεις από τι δύνα έχεις γλιτώσει εσύ ο ίδιος. Όπως ευχάριστο είναι να βλέπεις μάχες φοδρές να μένονται πέρα στου κάμπους χωρίς να σε αγγίζει ο κίνδυνο. Τίποτε όμως δεν είναι πιο γλυκό από το να είσαι θρονιασμένο στους γαλήνιους ναούς που οχύρωσε στα ύψη διδασκαλία των σοφών και από εκεί σκύβοντα να ρίχνει το βλέμμα στους άλλους και να τους βλέπεις να τρέχουν πέρα δόθε, ψάχνοντα τα τυφλά το δρόμο της ζωής, να συναγωνίζονται σε ξυπνάδα, να μαλώνουν για την ευγενή τους καταγωγή, να μοχθούν μέρα και νύχτα και να τσακίζονται να σκαρφαλώσουν στην κορυφή του πλούτου ή να κατακτήσουν την εξουσία. Ω, κακόμηρα ανθρώπινα μυαλά και τυφλωμένε καρδιές, σε τι σκοτάδια, σε τι κινδύνους κυλάει ο λίγος χρόνος τη ζωής σας. Δεν ακούτε, λοιπόν, την κραυγή τη φύσης που διαλαλεί την επιθυμία της από το κορμί να φύγει κάθε πόνος και το πνεύμα να νιώσει ευδαιμονία ελεύθερο από έγνιε και αγωνίες. Το βλέπουμε πως δεν θέλει πολλά το κορμί και μόνον αυτά που διώγνουν τον πόνο μπορούν να προσφέρουν πλήθος απολαύσεις. Η ίδια η φύση τότε δεν αποζητά μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Αν το σπίτι δεν έχει χρυσά αγάλματα εφήβων να κρατούν στο δεξί το χέρι αναμένες δάδες και να φωτίζουν τα νυχτερινά φαγοπότια, αν το σπίτι δεν αστραποβολά από ασύμια και χρυσάφια Αν δεν αντιλαλούν κυθάρες Μέσ' τα σαλόνια με τα χρυσά φατνόματα, Μας είναι αρκετό Να ξαπλώνουμε στο μαλακό χορτάρι Φίλοι με φίλους στην Ακροποταμιά Κάτω από τα σκιερά κλαδιά Ένος ψηλού δέντρου Να εφραίνουμε τα σώματά μας Με λιγοστά μέσα Ιδίως αν μας χαμογελά ο καιρός και η εποχή Ρένει το καταπράσινο χορτάρι με λουλούδια ο καυτό πυρετός δεν αφήνει γρηγορότερα το κορμί που πλαγιάζει σε κεντητά στρώματα και άλλες πορφύρες από ό,τι το κορμί που είναι εξαπλωμένο σε φτωχικό στροσίδι. Κι αφού τα πλούτη και η ευγενική καταγωγή και οι δόξες τη εξουσία δεν ωφελούν σε τίποτα το κορμί, θα πρέπει να σκεφτούμε πως μήτε και το πνεύμα ωφελούν. Μήπω τάχα, την ώρα που βλέπεις τις λεγεώνες σου, να εκτελούν πολεμικέ ασκήσει στο πεδίο του Άρεω, προελάβνοντα ορμητικά, ενισχυμένε με εφεδρείε και δυνάμεις υπηκού, παραταγμένε με πλήρη εξάρτηση και ομοψυχία, θα τρομάξουν τότε η δυσυδαιμονίε σου και θα πάρουν δρόμο και θα φύγει από την ψυχή σου ο φόβο του θανάτου, αφήνοντα την ελεύθερη, απαλλαγμένη από το άγχο. Αν όμω το δούμε καθαρά, πω όλα τούτα. Είναι σκέτη γελιότητα και πλάνη. Και πω οι φόβοι και οι έγνοιες που κατατρέχουν τους ανθρώπους δεν πτωούνται μήτε απ' τις κλαγγιές των όπλων, μήτε απ' τα πλαγναβέλη Παραμεθρά σωστροι τριγυρνούν μες τις αυλές των βασιλιάδων και των ισχυρών της γης και αψηφούν το αστραυτερό χρυσάφι και τη λάμψη της πορφυρής αισθήτας. Τότε γιατί να αμφιβάλλεις ότι μόνο η φιλοσοφία έχει τη δύναμη να τα δαμάσει πόσο μάλλον που η ζωή μας είναι ένας αδιάκοπος αγώνας στο σκοτάδι. Γιατί, όπως τα μικρά παιδιά, φοβούνται μες το σκοτάδι και τρέμουν το καθετί. Έτσι κι εμείς κάποτε φοβόμαστε μες το φως πράγματα που δεν είναι πιο φοβερά από εκείνα που τρομάζουν τα παιδιά και που φαντάζονται πως θα τους συμβούν μες τα σκοτεινά. Αυτό το φόβο, αυτά τα σκοτάδια της ψυχής, πρέπει να τα σκορπίσουν όχι οι αχτίδες του ήλιου και τα φωτεινά δέλη της ημέρας, μα η παρατήρηση και η ερμηνεία της φύσης. Έλα, λοιπόν, θα σου εξηγήσω με ποιες κινήσεις τα γενεσιουργά στοιχεία της ύλη, πλάθουν τα διάφορα σώματα και τα διαλύουν, άπαξ και γεννηθούν. Ποια δύναμη τα αναγκάζει να το κάνουν και ποια ταχύτητα του έχει δοθεί για να διατρέχουν το αχανέσκενο και κοίτα να δώσεις προσοχή σε αυτά που θα σου πω. Εσένα στο λίδι του γένους των Ελλήνων που πρώτος μπόρεσες να υψώσεις φως λαμπρό με σε φρικτά σκοτάδια και φανέρωσες τις χάρες της ζωής. Εσένα ακολουθώ και στα δικά σου γνάρια πάνω τα πόδια μου πατούν. Όχι από επιθυμία να σε παραβγώ αλλά από αγάπη και πόθο να σε μιμηθώ. Τι να σου κάνει άλλωστε ένα χελιδόνι μπρο του κύκνους. Πώς να παραυγεί την ορμή του καθαρό αιμουα Ένα κατσικάκι με τρεμάμενα πόδια Εσύ πατέρα μας φώτισε στην αλήθεια Εσύ με τις νουθεσίες σου τις πατρικές Απ' τα δικά σου βιβλία τη ένδοξε Όπως οι μέλισες τριγούν κάθε λογής λουλούδια στα ανθισμένα λιβάδια Δρέπουμε τα χρυσά σου λόγια που η αξία τους μένει παντοτινή γιατί μόλις η διδασκαλία που πήγασε από το θεϊκό σου πνεύμα άρχισε να διαλαλεί τη φύση των πραγμάτων, σκορπίσαν οι φόβοι της ψυχής κέπεσαν τα τείχη του κόσμου και είδαμε στο χάος να παίρνει σχήμα το καθέτι, τι. Προβάλλουνε μου, σ' όλο τους το μεγαλείο, οι θεοί και οι γαλήνιες κατοικίες τους, που μήτε άνεμοι τις δέρνουν, μήτε τα σύννεφα με τις βροχέ τους τις μουσκεύουν, Μήτε τη σκεπάζει χιόνι, πετρωμένο από την παγωνιά. Εθέρας ασυνεύχιαστος, αιώνια της αγκαλιάζει χαμογελώντα, χαμογελώντας και της περιλούζει με άπλετο φως. Όλα τους τα προσφέρει φύση και τη γαλήνη τους τίποτα δεν έρχεται ποτέ να την ταράξει. Μα πουθενά δεν βλέπω τα μέρη του αχαίροντα και όχι επειδή με εμποδίζει η γης να δω όλα όσα γίνονται κάτω από τα πόδια μας στα βάθη του κενού. Μπρος σε τούτο το θέαμα, με κυριεύει κάτι σαν θεϊκή ειδονή, και ένα δέος, αφού, χάρη στη δύναμή σου, τραβήχτηκαν τα πέπλα, και φανερώθηκε ολάνυχτη εμπρό μας η φύση. Και τώρα, που έδειξα ποια είναι η φύση των ατόμων, που απαρτίζουν το καθετή, και πόσο διαφέρουν οι ποικίλε μορφές τους, και πώς μια αέναη κίνηση τα σπρώγνει πετούν από μόνα τους και με τι τρόπο πλάθεται από αυτά το κάθε τι. τώρα πια πρέπει να φωτίσω με τους στίχους μου τη φύση του νου και της ψυχής και να αποδιώξω το φόβο που ταράζει συθέμελα την ανθρώπινη ζωή το φόβο του κάτω κόσμου που σκιάζει τα πάντα με τη μαυρίλα του θανάτου και δεν αφήνει αγνή και αμόλυντη καμιά απόλαυση Λένε συχνά οι άνθρωποι πως τις αρρώστιες και την ατίμωση αξίζει να φοβόμαστε περισσότερο παρά το θάνατο και τα τάρταρα. Και πως το ξέρουν ότι η φύση της ψυχής είναι αίμα ή και πνοή ακόμα ανάλογα τι προτιμά ο καθένας και επομένως δεν έχουν διόλου ανάγκη από τη φιλοσοφία μας. Όμως θα το διαπιστώσεις πως τούτα τα λένε μάλλον για το χειροκρότημα παρά επειδή τα ενστερνίζονται πραγματικά. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, εξόριστοι από την πατρίδα τους, μακριά από κάθε ανθρώπινο βλέμμα, στιγματισμένοι από κάποιο εσχρό έγκλημα και τσακισμένοι από τα βάσανα, ακολουθούν τον ίδιο τρόπο ζωής. Και μάλιστα, όπου και αν βρεθούν οι δύστυχοι, θυσιάζουν στους νεκρούς, σφάζουνε μαύρα πρόβατα, κάνουν προσφορές στον κάτω κόσμο, και με στις αντιξωότητες... ο νους τους στρέφεται όλο ένα και περισσότερο στη θρησκεία. Καλύτερα λοιπόν να παρακολουθήσεις κάποιον... πώς αντιδρά σε στιγμές κινδύνου και αβεβαιότητας... για να δεις τι άνθρωπος είναι. Γιατί τότε μόνο βγαίνει μέσα από τα στήθη του η φωνή της αλήθειας. Πέφτουν οι μάσκες και μένει η πραγματικότητα. Και ακόμη η πλεονεξία και η τυφλή φιλοδοξία που εξωθούν τους άθλιους ανθρώπους να καταπατούν τον νόμο, συνεργούσινά συνάμα και αυτουργού στο έγκλημα και να πασχίζουν μέρα νύχτα να αναρριχηθούν στην κορυφή της εξουσίας. Τούτε στις πληγές της ζωής, όχι λίγες φορές, της τρέφει ο φόβος του θανάτου. Γιατί η ταπεινωτική καταφρόνια και η μαύρη φτώχεια βρίσκονται θαρρής ένα βήμα μόνο πριν από τις πύλες του θανάτου. Απέχουν βλέπεις πολύ από τη γλυκιά και σίγουρη ζωή. Κι έτσι, σπρωγμένοι από τον αβάσιμο φόβο, ζητούν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από αυτά και να σταθούν όσο γίνεται πιο μακριά. Και αυγατίζουν το τους με το αίμα των συμπολιτών τους και άπληστοι διπλασιάζουν τα πλούτη τους κάνοντας το ένα φωνικό μετά το άλλο. Χαίρονται οι άσπλαγνοι Με τον θλιβερό χαμό του αδελφού Και μισούν συνάμα Και φοβούνται τα φιλόξενα συγγενικά τραπέζια Με τρόπους παρόμοιους Ο ίδιος φόβος Τους κάνει να λιώνουν από το φθόνο Σαν βλέπουν κάποιον ισχυρό Να περνά από μπροστά τους Με τη δύναμη και τη λάμψη της εξουσίας Και το έχουν παράπονο Πως οι ίδιοι σέρνονται στις λάσπες Και στο σκοτάδι Μερικοί σβίνουν από τον καημό ενός Ανδριάντα Και ενός δοξασμένου ονόματος Και συχνά Από το φόβο του θανάτου Τους κυριεύει τέτοιο μίσος Για τη ζωή και για το φως του κόσμου Που ποτισμένοι με πίκρα Επινοούν οι ίδιοι το θάνατό τους ξεχνώντα Πως η λύπη του Πηγάζει από αυτόν ακριβώς το φόβο Αυτός Σκοτώνει το φιλότιμο Και διαλύει δεσμού φιλία Με ένα λόγο αυτός σε σπρώγνει στην ασέβεια. Δεν είναι λίγες οι φορές μέχρι τώρα που οι άνθρωποι έχουν προδώσει πατρίδα και αγαπημένους γονείς γυρεύοντα να σωθούν από το βασίλειο του Αχαίροντα. Γιατί όπως τα μικρά παιδιά φοβούνται με στο πηχτό σκοτάδι και τρέμουν το καθετί, έτσι κι εμείς κάποτε φοβόμαστε μες το φως πράγματα που δεν είναι πιο φοβερά από εκείνα που τρομάζουν τα παιδιά και που φαντάζονται πως θα τους συμβούν μέσα στα σκοτεινά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.